Ναι, είναι, το Φανταστείτε λες. ότι είναι ένα τραγούδι Ισαγωγής, ένα musical Στρογγυλές κάλε, Δαλιανίδης Και κατεβαίνουν οι χορευτές και οι χορεύτριες κάνει, Με μαντήλια Λένε κάπως ένα τυχαίο τραγούδι Πάμε να βάλουμε σήμερα δεν να ξεκινήσουμε Μια μέρα μετά το παρετήθείτε Γι' αυτό το βάλες μάλλον Ευτυχώς, δεν παρετήθηκαν Ευτυχώ. Ε, γι αυτό το δεν παραιτήθηκαν αυτοί. Ψάρωσε κόσμο, παρεπιώτησαν κόσμο από τι δουλειέ του. Ήταν τόσο πιστικό το κίνημα. Ότι ο κόσμο χάνει τι δουλειέ του, όχι λόγω παρέτηση για άλλου λόγου. Άλλο αυτό. Τι χάνει. Άλλο. Αλλά ευτυχώ δεν παρετήθηκαν. Ευτυχώ ήταν ευτυχώς. τόσο όσο το κίνημα, ώστε να μην χάσουμε αυτή την κυβέρνηση υπουργού, βουλευτέ, πρωθυπουργού. Και τι θα κάναμε μετά χωρί αυτού. Ναι, δεν θα είχαμε ένα Άλλου βάρβαρου έχουμε στη σειρά, αλλά σαν αυτού νομίζω δεν θα βρούμε τόσο συνέπειε. Κοσμοπλημμύρα. Θα τα πούμε αυτά, μην βιάζει. Δεν, δεν είμαστε μπορώ. ακόμη στο παρετηθήτε. Είναι α, γιατί βάλαμε το τραγούδι από το musical. Αλλά δεν ήταν για το παρετηθήτε. Όχι, δεν ήταν για το παρετηθήτε. Α, εγώ ποιο musical μυσ, είναι. Όχι, okay, <laughs> δεν είναι από musical εδώ. Α, ναι, είναι από musical. Α. Πάνω στα βουνά μπορεί να είναι ο τίτλο. Αξιοπρέπεια στα βουνά, Αντίσταση. Τα γένια του ήρωα. Α. Μπορεί να έχει τέτοιου τίτλου να ήταν ένα musical τέτοιου τίτλου. Πάτη Μπορεί να ανέβει και στο μπάτμιντον, yeah. γιατί με, με, με, με μεγάλος χώρος <συνά> είναι. Κοντά στο βουνό είναι το μπάτμιντον. <συνά> και και Κεσαριανή κοντά. Και η Κεσαριανή κοντά, δύο βήματα παραπέρα. Απέχει βέβαια από τη μεσούτα γιατί σαν σήμερα το 45, ε, ήταν η τελευταία μέρα του Άρη Βελουχιώτης στη Ζωή. Οπότε με αυτήν την αφορμή πάμε να το κάνουμε σήμερα musical. που <τ'> μας ήρθε και σαν ξεσπάγει στον <συνά> αγώνα <συνά> ζητήσαμε να απομακρυνθούν τα παιδιά από τους δέκτες δεν το κάναμε ή και οι ενήλικες που έχουν θέματα με τέτοιου τύπου εικόνες, λέξεις, τραγούδια δεν το κάναμε αλλά απομακρυνθείτε για το επόμενο δεκάλεπτο έχει και χειρότερα, δεν είναι μόνο το Άχι musical καλύτερα. Καλύτερα. Ε, ναι, έτσι θα τα αφήσουμε Εντάξει, τουλάχιστον είναι σημαντικό γιατί νιώθουν mm. ακούοντας το περήφανη και ψώνουν εγροθιά κάποιοι σύντροφοι Σιριζέι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Που καλύπτουν τι ενοχές Καλύπτουν τι ενοχέ. Να εδώ είμαστε. Επίτετα, και... ρε παιδιά, Επιτέλους, Α Όχι... πει κάποιο για τον Άρη. Ναι, λοιπόν, ναι, τι τιμή τι υπογράφουμε. Το καλύτερο, αυτό ακριβώ, είναι ότι θεωρούν και συνέχεια Τον όσον έκανε ο Άρη ή η συντροφή του Άρη ή εμπάσχετο εκείνη τη δεκαετία και τα τα χρόνια. Τούτο εδώ είναι συνέχεια όλων αυτών. Δεν είναι? Ε. Είναι, ε, είναι. Μουσια, φίλε μουσια. Μουσια, μουσια, πολλά μουσια όντω. Είναι και τη μόδα yeah. φέτος τα μουσχία. Όχι μόνο φέτο, τα τελευταία δύο-τρία χρόνια ξύρισμα παντού, αλλά το μουσείο. Κοίταξε να δει. Και τον μουσι. Άρη, από τις εικόνες που έχουμε, τον λε, κομματάκι χιμψτερά. Είναι χίμψτερη ήταν, εποχής, χιπ, δηλαδή, δηλαδή, ήταν για, για εποχή απλή το τον έλεγες 60 80 Α, χρόνια πριν 60 80 χρόνια όχι, πριν ό, όχι όλα τα απλή άλλα... <laughs> τον όλα τα να τα, Α, τα πάντα λό. τα πάντα από εμφάνιση και λό. από εμφάνιση Καμία και... το θα... συριζέως βγάλτο ναι. δεν κολλάει ε, τι, δεν ακριβώς χειρότερο 10 10 όχι δεν Οι Σιριζέοι, αν ήταν τη δεκαετία του 40, θα ήταν με τους ε, Ναζί, με τους Γερμανούς. Με τον κατακτητή, τώρα. ωραία, ωραία. Αποφωνιστικός. Ναι, ναι, ναι. Το... Η, η Αδωνία με τι θα ήταν, όποιο θα ήταν. Επίσης. <σχελίως> μαζί. Ε, όχι. Ναι, είχε διαβαθμίσεις. και εκεί δεν ήταν έτσι. Μα όταν υπογράφεις, κατηγορείς δύο χρόνια πριν ως γκάγκστερ του Ευρωπαίους, τη Τρόικες και έρχεσαι και υπογράφεις μνημόνιο με τους κατακτητές και τους γκάγκ Κάχε... Τι διαφορετικό θα έκανε εκείνα τα χρόνια. Δεν το Θα του κατηγορούσε προς... στην Πρώτον... αρχή. Δεν έχει κατηγορούσε στην ω κατακτητέ που ήρθαν στη χώρα σου και μετά συνεργάζεσαι μαζί του. Πώ λέγεται αυτό. Έχει πολλά ονόματα σε αυτόν τον τόπο. Πώ τον λέμε. Τώρα δεν Αριστερό είναι. επαναστάτη. Ένα από τα δύο μπορεί να ισχύει. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ναι. Ούτε ναι. Το ένα. Τότε ήταν πιο καθαρά τα πράγματα. Δεν μπορούσαν να κοροϊδεύουν την κοινωνία. Α, και τώρα νομίζω δεν μπορούν να κοροϊδεύουν την κοινωνία. Και ένα από του λόγου που δεν πήγε και πολλοί κόσμο χθε. Κάνα 8.000, δηλαδή όσοι μαζεύει το πάμε με, ανα, με αναπάντητη μόνο. Πήγανε. Κλεμμένο. Κλεμένο. Κλεμένο. Το είδα στο Twitter <laughs> σήμερα και ήταν ωραίο. Δεν θυμάμαι ποιο το γράψα, αλλά έχει πλάκα. Εν πάση περιπτώσει, ένα από του λόγου, νομίζω που δεν πήγε και πολλοί κόσμο χθε, δεν είναι όλα αυτά ο ντόρο που έγινε, η ζέστη ή βγάλαν κάτι ότι ήταν στι σκιάλε, στα γύρω κτίρια ήταν και δεν ήταν στην πλατεία μέσα και δεν φάνηκε. Αυτό. Είναι ότι καταλαβαίνει ο κόσμο ότι δεν αλλάζουν πια έτσι τα πράγματα, βλέποντα και τι εικόνε τη Ευρώπη και τι μπορεί να γίνει, όλα αυτά έχουν περάσει. Συγκέντρωση στο Σύνταγμα, με έτοιμα, με κόσμο και αυτά, δεν αλλάζει έτσι κάτι. Πόσο μάλλον όταν αυτό που προτείνουν είναι ο Μητσοτάκη, ο Κούλη. Ή πάλι μια άλλη καλύτερη κυβέρνηση, σύμφωνα με αυτού, που θα διαχειριστεί το ίδιο ακριβώ μνημόνιο, τι ίδιε εντολέ, το ίδιο οικονομικό πλαίσιο και σύστημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημασία και τι διαφορά έχει. Γιατί να χάσει ο άλλο το χρόνο του να, πάει να, πει, να φύγει ο Αλέξη να έρθει ο άλλο. Ότι περιμέναμε ότι θα μαζευτεί κόσμο για κάποιο λόγο. Ποτέ α, δεν είναι. Κατά τη διοργάνωση των εκπροσώπων ξέρω. του κολαγόνου και του αλληλεγγυκού το μέσω Twitter. Πέρυσι το μένουμε πάνε... Ευρώπη μαζεύονταν. Τι ήταν ναι. στο μένουμε Ευρώπη, τι ήταν. Τρει και Κούκο και στο μένουμε Ευρώπη. Όχι και παραπάνω παραπάνω. Τέσσερι και ο Κούκο. Λίγο είναι. Όχι δεν είναι. Παράθυσμα πέντε. Πάθυσμα πέντε, ναι. Σωστό. Δεν είναι. Ναι, όχι. Λίγο δεν είναι. Είναι σημαντικό. Λοιπόν α μείνουμε λίγο στι προηγούμενε δεκαετίε γιατί σύμφωνα με τα κοιτάπια ο Άρης έγραψε εκτός όλων των άλλων που έκανε έγραψε και τον όρκο του μαχητή του Ελλάς στην πρώιμη φάση του γιατί μετά η κεντρική επιτροπή του Ελλάς τον άλλαξε λίγο τον εμπλούτισε, έγινε ένας άλλος αλλά ο αρχικός όρκος έχει γραφτεί από τον ίδιο τον τον Άρη θα τον ακούσουμε τώρα και πρωτοιπόθηκε πρωτοδόθηκε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 Δέχομαι προκαταβολικά και την ποινή του θανάτου. Ανατιμάσω την ιδιότητά μου ως του έθνους και του λαού και υπόσχομαι να δοξάσω και να τιμήσω το όπλο που κρατώ και να μην το παραδώσω εάν δεν ξεσκλαβωθεί η πατρίδα μου και δεν γίνει ο λαός νοικοκύρης στον τόπο του. Και όποτε ακούμε αυτό το κείμενο. Κολλητά ακούμε και αυτό που ακολουθεί. Ο όρκος των ταγμάτων ασφαλεία. Ορκίζομαι εις τον θεών των Άγιων του των Όρκων, ότι θα υπακούω απολύτως εις τας διαταγάς του όνοτάτου αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ. Θα εκτελώ πιστός στα ανατεθεισόμενας μου υπηρεσίας και θα υπακούω ανεφόρων εις τας διαταγάς των ανωτέρων μου. Γνωρίζω καλώς ότι διαμείναν μια εναντίον των υποχρεώσεών μου, τας οποίας δια του παρόντος αναλαμβάνω, θέλω τιμωρηθεί παρά των γερμανικών στρατιωτικών νόμων. Έτσι για να γίνει τη σύγκριση των δύο όρκων, έχει μια αξία. που ο ένας έδινε όρκο και που ο άλλος έδινε όρκο. Ναι, μαζί πάνω αυτά. Μαζί Το πάνω ξέρω, αυτό γιατί τα πάντα μαζί, τα πάντα μαζί και έχει μια σημασία να δίνεις όρκο στο Χίτλερ, Ε, υπό τις σημαίες του οποίου κάηκαν χωριά στην Ελλάδα σκοτώθηκαν άνθρωποι, εκτελέστηκαν άνθρωποι βιάστηκαν, ξεκυλιάστηκαν άνθρωποι πάντα με τις σημαίες του, Χι, του Χίτλερ εκεί οι Έλληνες και τον Έλληνες, αυτό σαν εργατών ορκιζόντουσαν σε αυτό για να διαπράξουν τα εγκλήματα που διέπραξαν και ακόμα κάποιες χάτως ναι, ναι, πολλοί. <laughs> πολλοί, <laughs> πολλοί, πολλοί. <laughs> δεν είναι λίγοι, δεν είναι αμεληταίο Να το φέρουμε λίγο στο σήμερα. Κάποιο πρέπει να μιλήσει για τον Βελουχιώτη. Κάποιο πρέπει να μιλήσει ο για Άδονης. τον Βελουχιώτη. Προτιμώ. Όχι βέβαια ο Άδωνη. Ο, ο Άδωνη μόνο να τον πουλήσει. Σε κανένα βιβλίο νομίζω θα το κάνει και αυτό. Ούτε ο Λεωνίδα. Ένα άλλο. πιο, πιο αριστερό. Αμυντιάδε ο, ο, ο Βαβελτιώτη. Όχι όχι. Σε σχέση με τον Άδωνη και τον Λεωνίδα, ένα πιο αριστερό. Οτιδήποτε εύκολο είναι. Σα θυμίζω την ιστορική ομιλία του Άρη Βελουχιώτη στη Λαμία. Ανεξάρτητα από το αν ή διαφωνεί κανεί με την ιστορική αυτή προσωπικότητα έχει βγάλει ένα εκπληκτικό λόγο. Όπου έλεγε ότι εμείς οι απλοί άνθρωποι Υπερασπιζόμαστε τις πεζούλες μας Τον τόπο μας Δεν έχουμε τη δυνατότητα τα χρήματα να μετακινηθούμε Με αυτή την έννοια εμείς Ερχόμαστε σήμερα ξανά Να παίξουμε αν θέλετε Έναν ιδιαίτερο ρόλο Όχι στο όνομα μόνο της αριστερά. Αλλά ναι Ως μηχανοδηγής σε, σε μια μαξοστοιχεία Αλέξη, Αλέξη Τελείωνε ξεκόλλα Που έχει πάρα πολλά και διαφορετικά βαγόνια, ως Ηγέτιδα δύναμη σε ένα πατριωτικό μπλοκ. Έπρεπε κάποιο να τα πει. Έπρεπε. Αυτό να που ακούω Ε, κόκαλα. Κόκαλα, τα γνωστά κόκαλα που τρίζουν. Ανέφερε. Ναι, ναι, και έτσι. Και σε με την ευρία είναι, είναι λίγο αφαιρετικό. Mm -hmm. Κόκαλα που τρίζουν όταν ακούς τον Αλέξη Τσίπρα να επικαλείται τον Άρη του Βελουχιώτη στη Λαμία για να δικαιολογήσει τα εγκλήματα που κάνει και αυτό, υπογράφοντας τα μνημόνια κατά του κόσμου. Γιατί ποιος βελουχιώτης ποιος αριστερός, ποιος κομμουνιστής, ποιος ε, αντάρτης, αντιστασιακός θα υπέγραφε γη και είδωρο στην Μέρκελ, στις Βρυξέλλες θα ανέβαζε το εισιτήριο α πάμε στα απλά, το εισιτήριο των μέσων μαζικής μεταφοράς θα έφτιαχνε το ΦΠΑ, θα έβαζε το ΦΠΑ στο 24% γιατί. Το πληρώνουν, ξέρουμε ποιοι. Θα έκοβε συντάξει. Θα έκοβε συντάξει, <laughs> πολύ σημαντικό. Μέχρι του τρίτου μισθού. Ναι, θα μειωθεί. Θα ανέβαζε και όλου του άλλου φόρου σε απλά καθημερινά πράγματα, αντικείμενα. Με αυτή την έννοια είναι συνεργάτη των κατακτητών. Γιατί λέει εδώ, στέλνει ένα mail και λέει, ε, όχι και συνεργάτη των κατακτητών, η ΣΥΡΙΖΕΙ. Ακόμα ζουν μερικοί από αυτού που πάλεψαν, αντιστάθηκαν στου φασίζε του, οποία να λέγονται αυτά. Ντροπή Σωστό. να γίνονται αυτά, Σωστό. όχι να λέγονται. Ντροπή Σ... να γίνονται αυτά που κάνουν οι ΣΥΡΙΖΑ. Σωστό αυτό που λέει, αλλά το ότι κάποιος πριν 40 χρόνια στη Χούντα ή πριν 80-70 χρόνια πόσα είναι στην αντίσταση πολέμησε στα βουνά, προφανώς δεν ανήκουν αυτοί που πολέμησαν στα βουνά σε έναν μόνο πολιτικό χώρο, αλλά το ότι κάποιο έκανε αυτά τότε δεν δικαιολογείται τώρα να δέχεται όλα αυτά που η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ κάνει. Το ότι κάποτε έκανες κάτι εσύ, οι παππούδες, οι μπαμπάδες, οι μανάδες, δεν δικαιολογεί έσχοι που γίνονται σήμερα. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Ο καθένας κρίνεται μέχρι το τέλος τη ζωής του. Ισαίς αν κάποιος έχει τέτοιους αγώνες, δεν θα έπρεπε με τίποτα να ανέχεται τη Σιριζαίκη συμπεριφορά, τα μνημόνια του Τσίπρα, το Τρίτο και όλα αυτά που μας λένε όλοι αυτοί. Με τίποτα δεν θα έπρεπε να τα ανέχεται για την δική του Ιστορία, αν ήθελε να τιμάει ο ίδιο και να σέβεται την ιστορία. Εφόσον δεχόμενος αυτά τα μνημόνια και το τρίτο και το αριστερό δεν σέβεται τη δική του ιστορία, αυτό δεν θα τη σεβαστεί κανένα άλλο. Ο ίδιο την αμάβρωσε και την κυλίδωσε δεχόμενο μνημόνια. Και τώρα τηρημένων των αναλογιών, με ποιον χαίρεται η Μέρκελ αυτή την περίοδο. Ποιοι είναι οι χαίρετε. Πα καλά. Ξέρει να στρέφτε, Ο Ντάισεμπλουμ είπε τα α... καλύτερα. Α... Ο Ντάισεμπλουμ Άκ... δεν είπε ότι ευτυχώ έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Σόιμπλε δεν λέει τα καλύτερα. Οπότε. Με του σύγχρονου κατακτητέ, μια χαρά συνεργάζεται το ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε, τηρουμένων των αναλογιών, τότε ενδεχομένω να χαιρόταν κάποιο άλλο. Μα χαιρόντουσαν και τότε. Αν είχαν, είχαν βρει πυθί Απλά είχαν τσίπαει τότε δοσύλλογοι και δεν έλεγαν άλλα τη μία αλλά την άλλη. Ήταν από την αρχή συνεπεί και το έφτασαν μέχρι τέλο το έγκλημά του. Εδώ ξεκινάει αλλιώ, πάει αλλιώ. Πάμε μέχρι τη Λαμία και να πάμε μέχρι τις πρώτε διαφημίσεις αφού πάμε μέχρι, μέχρι πλέον, τη Λαμία. Πάμε, μέχρι τη Λαμία ο ιστορικό λόγο, τον οποίο τον επικαλέστηκε και ο Αλέξη Τσίπρας δεν είναι από τη φωνή του Άρη Βελουχιώτη, δεν την έχουμε σε ηχητικό. Ε, είναι από ένα το κυμαντέρ το, το δίλημα του Φώτου Λαμπρινού. Μα έχει μείνει έτσι ω διήγηση και γι' αυτόν την ακούμε. Φανταστείτε όμω ότι σε ένα μπαλκόνι πάνω υπάρχει σχετική φωτογραφία. Είναι ο Άρη Βελουχιώτη και μιλάει στο λαό τη Λαμία, νομίζω είναι Οκτώβριο του 44.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 Σε αυτή την κατάσταση βρεθήκαμε όταν ξέσπασε η πολεμική λέλαπα και η σύγκρουση μεταξύ των κολοσσών. Ο λαός που έγραψε το έπος της Αλβανίας υπέκυψε αλλά δεν ηττήθηκε. Αυτή δεν ήταν η του λαού μας αλλά ήττα των καθεστώτων που μεσολάβησαν από το 1821 μέχρι το 1941. Έτσι ήρθαν οι Γερμανοί στον τόπο μας και μας κλαβώσανε. Τότε μερικοί τόσκασαν και οι άλλοι κάνανε κυβέρνηση και μας είπαν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 Αυτοί άναψαν το δαβλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνου. Αυτοί δώσανε κουράγιο στου Έλληνε και δημιούργησαν τη νέα αφιλική εταιρεία, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ και ο Ελλά υποσχέθηκαν στο λαό την πάλι ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση τη χώρα μα. Αυτέ τι υποσχέσει τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μα αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθερία, τη λαοκρατία, δηλαδή να λύσει ο λαός με τον ψήφο του και το θέμα του βασιλιά και της κυβέρνησης. Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να ψηφίσει ο λαός ανεπηρέαστα και ελεύθερα και όλοι μετά να σεβαστούν το λαό, γιατί αν αυτό δεν γίνει, εμείς πάλι θα ξαναβγούμε στο βουνό. Μα είμαι βέβαιο ότι δεν θα χρειαστεί γιατί ο λαός μας δοκιμάστηκε σκληρά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 Δεν ξέρω αν ακούστηκε σωστά, είναι ένα σύνθημα από αυτέ. Πληρώνουμε το ΤΕΒ, πληρώνουμε το EΚΑ, πληρώνουμε και ένφια για σένα καρανίκα. Για σένα καρανίκα. Όντω έχει και το μόνο εμπνευσμένο ήταν εχθέ. Μια που είμαστε σε αυτά τα χθεσινά, λέει εδώ ένα κορωτή. Καλό δεν. Τι περίμενε. Από αυτό το κίνημα, όχι. Όταν έχει σύνθημα τι περιμένει να έχει βάθο. Όταν στην. Διαδήλωση Παύλα Διασκέδα, Παύλα Κομοδία. Βλέπει τον Τζίμερο με τον ντου Ντούκα στο χέρι. Ε, ναι. Ε, τι να Μα γι' αυτό θα γίνονται θα αυτά. Για αυτό, ναι. Αυτά γίνονται γι' αυτό το λόγο. Και εγώ τα χαίρομαι Έλεγε σήμερα ένα εκ των διοργανωτών, όπω λέμε. Και ε... τον κολαγόνο, πουλάγει κολαγόνα, τι έλεγε. Όχι, α, έλεγε α, για χτε αφού του είπε ότι είναι πολλοί κόσμοι. Το πρώτο τον είχαμε βγάλει στο Sky, νομίζω, στην τηλεόραση. Αφού είχε πολύ κόσμο που ήταν στη σκιά και, και, και ότι είχαμε πολλά τραγούδια. Είχαμε και ξηλούρι, λέει. Αυτοί, αυτοί θέλουν να κάνουν του άλλου. Να μαγαρίζουν ό,τι μπορούν θέλουν. θέλουν να θέλουνε. Του Εντάξει, δεν μαγαρίζονται έτσι. Αυτά τέλο πάντων δεν χαιρετίσματα κάν... στην εξουσία να ακούγονται. Να ναι, ναι, ναι. Και όπω λέει εδώ η ακροάτρια, νομίζω είναι, ναι. Νέα χημικά στι πορείε. Χθε το Σύνταγμα μύρισε λακ. Πραγματικά τόσο κρεπαρισμένο μαλλί δεν έχω ξαναδεί σε πορείε κτλ. Είναι και αυτό ένα είδο χημικού. Γιατί δηλαδή δεν μπορεί να σε του σε μια πορεία, να μαλλιά πάντα. Ποιο μα το έγραψε στο Twitter, ήτανε λέει, ήτανε είχαν πιάσει τη σκιά και ήταν λίγο αρεά εκεί στο Σύνταγμα. Για να μην ανακατεύονται τα αρώματα. Ναι. Οι κολόγια και τα κορίτσια. Οι άλλοι πάνε όλοι μαζί γύρω του. Αν τι μου κατήγγειλαν. Παίζανε κομμάτια τη εκπομπή τη δικιά μα εκεί. Κομμάτια ή το Τζίπρα. Το Τζίπρα, αλλά <σομ> από εμά. Γιατί δεν το είχαν κόψει καλά και έμπαινε και λίγο τραγουδάκι μετά. Α, εντάξει, αφού εντάξει, βοηθήσαμε και αυτό το Ό, κίνημα. Όχι, βοηθήσαμε... Βεβαίω, κάθε κίνημα θα βοηθήσουμε. Ε, γιατί όμω εκεί να το κάνουμε με το αζημίωτο. Κίνημα. Δεν ήθελα εκεί με το αζημίωτο. Ναι, κάναν τέτοια πράγματα. Ναι, στο τζάμπα. Δεν λέγανε και ελληνοφρένοι από κάτω. τουλάχιστον. Εμεί να. Εμείς να τα... τι, να Όχι, σιγά δεν ξεφτυλιζόμαστε. Εμεί μόνοι μα, δεν έχουμε ανάγκη κανέναν. Τα προσφέρουμε αφιδό και αφιλοκερδό στο κίνημα. Στο στο στο Άμα είναι να κερδίσεις το κίνημα Εκεί λοιπόν ήταν και μια συναγωνίστρια που είναι και φίλης σου Λου, Λου. Η Λουκά, η Ελένη Άμα δεν είναι και η Λουκά που θα ήταν <στηνήκωση> Πού είσαι, πού είσαι ήρωα Λεβέντη Τσολιά πάμε, πάμε, πάμε, Που πολέμησε στο 1140 Και νίκησε στους Ταύζουσα Εδώ να το είσαι Πού είσαι, μπε, πού είσαι Ήρωα Λεβέντη Τσολιά Πού είσαι, πού είσαι, η ελληνική ψυχή, ο συμβολητός του Τζωλιάς, η ελληνική ψυχή, ο Τζωλιάς. Την κόψαν. Εμένα έψανε. Εσένα έψανε, μάλλον, το Τζωλιάς. Ρε, λέει, θα μουνά εκεί. Δεν πήγες και Άκουσε εσύ. Άκουσε ελληνοφέρνες, σου λέει, το θα είναι αυτός. Θα τέριαζες, θα τέριαζες. Θα μπορούσες να είσαι και εσύ εκεί, είμαι αγωνιστικό παρόν, να δώσεις εκεί και μέλλον. Γιατί δια Θα συνεχιστεί. Τι έχει παρετηθεί. Δύο. Δεν είπανε. Όχι, όχι. Είπανε, άκου, continue. Άκουγα σήμερα γιατί όλα αυτά δεν πρέπει να τελειώνσουν κάποια στιγμή με μία συγκέντρωση μόνο. No. Είπε ότι ήταν η πρώτη και θα δούμε από εδώ και πέρα πώ θα συνεχιστεί όλο αυτό. Πολύ θετικό. Άμα, Το λες θετικό. Θα έχει κορύφο, δηλαδή. Ε, βέβαια, ο κορύφο θα έχει μέλλον. Είναι μαραθώνιος, είναι ah. μαραθώνιος, ah. Ο αγώνα Αποστολή είναι, είναι μαραθώνιος, Δεν, δεν τελειώνει τώρα. Μέχρι να παρετηθούν αυτοί. Έτσι. Να και να έχουν οι άλλοι να κάνουν τα ίδια. Εννοείται. Mm. <laughs> Γιατί το κάνανε. Ναι, όχι, θέλουμε ναι, άλλους ναι. να κάνουν τα ίδια. Δεν θέλουμε αυτούς που κάνουν τα ίδια. Είναι, είναι ίδιο να κάνουν άλλοι τα ίδια όχι, και οι ίδιοι είναι. τα ίδια. Όχι δεν είναι δεν... Πρέπει να, να τα αποκλείω και αυτοί. Αυτό είναι το κακό. Ότι α, αυτοί που έχουμε τώρα έχουν μια ενοχή, κάτι, μια στεναχώρια, οι άλλοι δεν το κάνουν απροκάλυπτα. Ο επικεφαλή, ένα από του επικεφαλεί που άκουσα το πρωί, είπε ότι θα συνεχίσουμε, αλλά έρχεται ο δημοσιογράφο, θα ακούσει τώρα, και το διατυπώνει με έναν άλλο λόγο αυτό το θα συνεχίσουνε, και δίνει και πολύ ωραίε εικόνε του πώ ακριβώ θα συνεχίσουνε. Έχουμε μια πρώτη οικονομία. Εγώ βλέπω και τα πλάνα που όσο να δούμε, μια μεγάλη συγκέντροση, δεν υπάρχει θέμα, mm -hmm. που δεν ξέρω δεν ήταν τόσο μεγάλη, ούτε αν θα τη είχαμε δώσει τόση σημασία. Αν δεν έχει δώσει υπόσταση αντιδράσει τη κυβέρνηση των υπουργών του φίλου κλπ. Δεν ξέρω καν. Αν το έχουμε πρώτο θέμα στο τελικό ειδήσεων, δηλαδή. Είναι, είναι η πρεμιέρα ενό κινήματο, η οποία είναι πρεμιέρα, θα έλαγαμε πολύ κόσμο. Αλλά αυτό που συμβαίνει ότι βγήκε το τζίν από τον μπουκάλι. Ναι. Βγήκε το δόντό από τον Σωρίνα. Και δεν ξαναμπαίνει εύκολα μέσα. Βγήκε η οδοντόκρεμα από την οδοντόπαστα χτες βράδυ. Καταρχήν είπες ο δημοσιογράφος χωρίς να μου πεις ποιος δημοσιογράφος πή ακολουθείς. <Ρεραρχήν> α, με παγίδευσες. Δε. Ναι, δεν είχα. Ναι, και φορούσα τα ακουστικά. Ναι, εντάξει, τι θα έκανες. Θα, θα τα έβγαζες. Και εσύ. καλά εσύ. Οι άλλοι που νυσταμάξεις... Θα, θα τα θα τα, τα τα αυτιά μου, κάτι. Υπαρομοίωσε <Ρεραρχήν> ότι χτες βράδυ βγήκε η οδοντόπαστα από την... Αυτό έγινε χτε βράδυ. Παρ' νομίζω κυβέρνηση Ανάλογα ώστε... το κίνημα είναι και οι παρομοιώσει που γίνονται. Όντω, αλλά Συνά... νομίζω ότι και η κυβέρνηση νομίζω... δεν έκανε. Ψιλοτρόλαρε το κίνημα. Δεν είναι ότι σα σοβαρά το αντιμετώπιζε και έλεγε. Όχι η κυβέρνηση. Το θέλει, το θέλει. Το θέλει, το θέλει ναι, το, το θέλει. θέλει, αλλά το ψιλοέκανε ο χαβάλε Καταρχήν το κράξανε. Το Χαβαλέ. αβαντάρανε. Αβάντα λέγεται αυτό. Συνά. Σε πρώτο επίπεδο είναι κράξιμο. Οφείλει όλα αυτά που έκανε δεν ήτανε. Τρολιά ήτανε. ήταν. Τρολιά ήταν. Αβάντα Το θέλει. Δεν έχει σημασία. Το θέλανε, το θέλανε να γίνεται αυτό για να δείχνουν ότι αυτοί οι γραφικοί και όλοι αυτοί πάνε να μας ρίξουν έτσι οι συνδέσεις με αλιέντε που έκανε ο οι κωμικές, εκεί κατατείνουν. Τέλο πάντων ε, αν επιτυχές το κίνημα, αν επιτυχείς και η προσπάθεια της κυβέρνησης να το μεγαλώσει. Έλα Μάριο τι είπε μετά. Δεν ξανα... ξανα... ξαναμπαίνει ο δοντόκρεμα yeah. στο σωληνάριο. <laughs> Έφυγε <laughs> από το <laughs> Και το 100 <laughs> <laughs> μπαίνει, μπαίνει, μπαίνει, το το θα ξέρουν, οι μερακλίδες ξέρουν οι μερακλίδες, αλλά εδώ yeah. μιλάμε για κίνημα Αν βάνει δημιουργήσει ένα κενό αέρος από την μέσα πλευρά και το τραβάει πάλι πίσω Έχετε πάνω. Πάνω. επίγνωση ότι Ναι. Ναι, ωραία. Και, και αυτοκίνημα και του Γιώργου. Μήπω κλέβουν brand του Γιώργου Παπανδρέου. Δεν πω. Και κάποιο πήγε χθε ένα έρμο να κάψει τη σημαία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό και ένα τρελό. Υπάρχει <laughs> βίντεο. Δεν καταλάβαινε μάλλον το παλικάρι και του την έπεσαν όλοι. Την καταλάβαινε. Όλη, ή κα... ή, ένα ή, και του την έπεσαν όλοι ότι δεν είναι σωστό, δεν κάνουμε εμεί τέτοια. Και Τι να τα... κάποιο... η... κάψουμε τη σημαία μα. Γενικώ από όσου είδαμε εκεί που ίσω καμιά δεν άτομα. Το παραπάνω ήταν εντάξει. Τρει μάξιμου. Τρει μάξιμου. τόσο. Ε, και δέκανα και ήτανε, 20, δεν και γιατί δεν αλλάζει κάτι. Καμιά μέσα που πήγαν για να δουν. Καμιά διακοσαριά δημοσιογράφου, νομίζω. Και ο, και ο ήταν και και διάφορο, διάφορο, ναι. Και Για άλλου διάφορου που είχα Μια που είπε Ζαραλίκο. Τι έχει να πει. Σήμερα λοιπόν μια <laughs> σκέψη Θα δώσουμε <laughs> οι τέσσερι πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε τώρα. Ο καλύτερο κομικό σύμφωνα με τη γνώμη τη μάνα του. καλύτερο Και αφού λέγεται Χριστόφορος πάει στα σινεμά, ναι, όχι ναι. μόνο Παπακαλιά της, Κάνει και τα άλλα τέσσερις διπλές. ο Ναι, όλα τα κάνει Α, και με τις Α, Ναι, Λοιπόν, ε? προσέξτε τον νου σα. <χει> τις μάνες σας. <χει> ε, τι θα δώσουμε τώρα. Τέσσερις διπλές προσκλήσεις, για σήμερα το βράδυ, στην πρώτη παράσταση που θα δώσει στο τριανών, στον κινηματογράφο Τριανών, στις 9.30 ώρα. Θα πω τα στοιχεία σε λίγο δύο 11 200 8-200. Είναι η Ελισάβετ η, έξω. Η Ελισάβετ, οι τέσσερι πρώτοι, οι τέσσερι διπλέ για το Τrianon. Θα σα πω τα υπόλοιπα μετά. Για το τριανόν. Κάτσε να πω ένα μήνυμα που μου άρεσε πριν που το έστειλε ένα Πέτρο. Ο Πέτρο. Ο, Πε, ο Πελεκάνο. Όχι. Ο Πέτρο Λέει ο Πέτρο. λέει: Αν δεν <laughs> ο ε, ε, ε. Εννοεί Κουκουέ και ΣΥΡΙΖΑ, Όλοι ναι, ναι. μαζί. Αυτό. Ότι Αυτό. ήταν ωραία τώρα να ήταν κάποιο μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, Δηλαδή. Το ότι λέω. χάνει κάποιο που δεν ήταν, ότι έχει μετανιώσει. Ότι το θεωρεί πολύ καλό ο Πέτρο και όλοι οι άλλοι ότι δεν ήρθατε μαζί μα και ότι ο Σναμπαρτή έσπασε επειδή κάποιο τον καπέλωσε. Όχι επειδή ρεφόρμησαν κάποιοι και θέλανε κυβερνητικέ θέσει και εξουσίε. Τέτοιου είδου εξουσίες, εξουσίες Τότε σημαντικές. που έσπασε και ευτυχώ έσπασε κτλ. Το θέμα είναι ότι. Ε, τώρα, όποιο δεν έχει πάει μαζί, αυτό έχει πάθει το κακό. Δηλαδή, θα έπρεπε να ήταν και το ΚΚΟΕ τώρα στην κυβέρνηση είναι. να έχει υπογράψει το μνημόνιο και το ΚΚΟΕ, και θα μίλαγε, πε ένα τέλεχο του ΚΚΟΕ, ο Παφίλης παφίλη με τη Μέρκελ, για καλύτερου όρου του μνημονίου. και θα δεν που... είναι <laughs> τι, ανέβα... τι, τι γίνεται με τον υπηραλισμό, Την Λυκοσυμμαχία, είπαμε. Την και το ΚΚΟΕ 24% ΦΠΑ. Τα εισιτήρια, αύξηση. Κοίταξε, αυτό ήταν το Πέτρο. Εάν ήταν, ναι, θα το συνυπέγραφε. Ενώ αν ήταν, θα το Μα γι' αυτό δεν είναι όμως Δεύτερον, νομίζω ΣΥΡΙΖΑ είναι κερδισμένο καθαρά. Ε, ναι, κάτω το στο 5% τραβιώντα τι πορείε του Δεν το συζητάμε. Ήταν, Μα, πέι, ναι, από... Και άλλοι, είδε πολυθρόνε έχουν. αυτοκίνητα ανοίγουν, κλείνουν. η αυλωνή του μορφή τη χώρα. Όχι, και άλλους, και άλλα δρομολόγια. Δεν έχει κι άλλου δωρεμολόγοι. Δεν υπάρχει. Ο μόνο συγκρούφι Όχι, έχει στάσει η Σύνταγμα. <laughs> α, έχει Ναι, δεν λέω ότι δεν έχει στάσει. <laughs> λοιπόν, το αίτημα των χθεσινών θα πρέπει να είναι μην παρέτηθετε. Αν είχαν το ναι. Ναι. χιούμορ ωραίο και λογική, δεν πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Έχουμε έναν Κυριάκο ακόμα. Αλλά θέλουμε να το σχολιάσουμε μετά πότε. βάλτον και θα έχουμε λίγο χρόνο πριν πάμε στι διαφημίσει. Γιατί η τελευταία λέξη που λέει ο Κυριάκο βγήκε χθε βράδυ έναν τον Όχι, είναι ό,τι καλύτερο. Η Ελλάδα πρέπει να υλοποιήσει τολμηρέζει αρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις και οι εγεταίροι μας πρέπει να αναγνωρίσουν ότι ο στόχος του πρωτογεννούς πλονάσματος 3,5% για τα επόμενα πολλά χρόνια είναι ένα στόχος ανέφικτος και ο στόχος αυτός πρέπει να κατέβει στο 2% συνδυασμένος με μία... Περιορισμένη έκταση ελάφρυνση χρέους Πώ είστε τόσο αισιόδοξο ή λιγότερο αισιόδοξο ότι εσεί θα του πείσετε για αυτό το πράγμα, ε, για το οποίο δεν έχουν, δεν έχουν καταφέρει γιατί, ε, να του πείσουν ω τώρα. Και όχι εμ... μόνο ο κύριο Σύπρα. Γιατί εγώ, εγώ, εγώ κύριο σα. Αξιο... Γιατί, γιατί εγώ είμαι αξιόπιστος Αυτό. Αν κάτι αυτό τον λες, <laughs> τι τον λέει. Θα τα καταφέρει επειδή αυτό είναι, είναι αξιόπιστος Μετά από αυτό λίγο χρόνο θέλετε διαδοχή. Ξεχέρωση τη ήμερα. Θα μάθει μετά. Επειδή είναι ναι. Λοιπόν, και μετά τον αξιόπιστο Κυριάκο. Πολύ αξιόπιστο. Είναι. Το λέει ο ίδιο. Δεν το λέει κανένα άλλο γι' αυτόν, δεν έχει σημασία. Αλλά... Άμα δεν το λέει κανεί, το λε μόνο στο κατοχυρόν. Καταρχήν οι άλλοι δεν ξέρουν το ίδιο. Αυτό ξέρει για τον εαυτό του. άλλοι μπορούν να πούνε κάτι Αλλά να λέει. Δε Αν δεν ξέρει, αξιόπιστο ο Κυριάκο. Αυτό ξέρει. Για να το λέει αυτό, σου θα, θα, θα είναι. Δεν μπορεί να λέει ψέματα. Εδώ του κουζαραλίγου το το είναι το Λεϊμάντο και το πιστεύουν. Δεν είναι. Λοιπόν, σταματήστε να παίρνετε, έχουμε του τέσσερι νικητέ. Ε, για την σημερινή παράσταση του Χριστόφωρο Ζαραλίκου που μετά από 20 χρόνια παραστάσεων, διαβάζω το αδελφό τύπου, μετά από 20 χρόνια παραστάσεων σε μπαρ, κλαμπ, γήπεδα, θέατρα, μουσικέ, σκηνέ, επιτέλου έρθει η ώρα stand-up comedy να μπει στι αίθουσε, στι Οπότε, ο Χριστόφωρο Ζαραλίκος αυτή την Πέμπτη και την επόμενη Πέμπτη 23, για δύο παραστάσει μοναδικέ στο Τριανών, open air cinema, με τίτλο Πρώτη φορά σε σινεμά. Λοιπόν, οι νικητέ είναι Μάνθο Χρυσάφη, Χριστίνα Κούσουλα, Ελένη Τζανέτου, Βαρβάρα Ζήση. Λοιπόν, απόψε, 9.30 ώρα στο τριανών που θα πάνε, γιατί δεν ξεκινάει. 9.30 ώρα ξεκινάει, είναι λίγο, λίγο νωρίτερα εκεί. Είναι κονδρικτόνο 21 και παντησίων 101, βολεύει το μετρό Βικτόρια. Για να δείτε την παράσταση του Χρυσόνηματο. Δεν ξέρω αν είσαι το βράδυ. Στάση εκτό του μετρό, Πηγαίνετε, δεν πα περιπτώσει. <στάσει> Πηγαίνετε, αν τα καταφέρετε και δεν έχουν κλείσει του δρόμου, υπαρτηθείτε, παιδιά. Όχι, όχι, μόνο χθε ήταν. Δεν ξέρει, μπορεί να έχουν ξαναμίγει. Αδύο δοντόκρεμα από Σολινάριο από Εντάξει, μπορεί να μην έχει αδειάσει ακόμα ο κόσμο από το κέντρο. Μέχρι να φύγουν όλοι αυτοί να πάνε σπίτια του, μπορεί να έχει ακόμα συναντήσει τη σχολή. Μπορεί δυσκολίες. να βγάζει selfie ο Άδωνη. Γιατί αν κάποιο χτε εκμεταλλεύτηκε όλο αυτό, ήταν ο Άδωνη που έβγαζε selfie. Α, στα διάλογα. Συνέχι με όλου. Με όλου. Τέλο πάντων. Λοιπόν, να ξέρει ότι. ξέρω. Μ... Από τώρα. Η φόρη τι, Ρι. <laughs> η φόρη Ρι. Τα πάντα. Ρι, η φόρη Ρή. Ο Ομάρδα Υπουργό. Πέρακα μήνες ο, ο Μάρτας Υπουργός ο Μάρτας Υπουργός. Ναι, ναι. ο Μάρτας Υπουργός βγήκε και μας μίλησε για τους φόρους Γιατί έχουν σχέδιο σε αυτή την κυβέρνηση Έχουν πάρει πάρα πολλούς φόρους Έχουν mm. βάλει πολλούς φόρους ναι, ναι. Αλλά τους έχουν διασκορπίσει Το βάρος είναι πολύ λιγότερο Από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια Αυτοί οι φόροι διασκορπίστηκαν mm. Όπως λέμε σε μικρές αυξήσεις Σε διάφορες υπηρεσίες Και αγαθά Πέρι τι βόμβε διασπορά. Ναι, ναι. Κάπω έτσι είναι και οι φόροι. Δεν σκοτώνεις από την ίδια τη βόμβα, αλλά από αυτά που διασπείρει η βόμβα. Έτσι λοιπόν, εδώ του διέσπηραν του φόρου. Λε και αν θα έρθει ένα φόρο μεγάλο, ή αν θα τον πληρώσει λίγο στο περίπτερο, λίγο στο σούπερ μάρκετ, λίγο στη βενζίνη, λίγο στην πύρα, λίγο στον καφέ, λίγο σε όλα και στα πάντα. Δεν είναι φόρο, δεν φεύγει το χρήμα από την τσέπη. Και δεν είναι και μείωση μισθού. Άρα. Δεν είναι και μείωση μισθού που το Άρα. λένε και βγαίνουν και ξεδιάτροπα όπω κάνουν τα πάντα, λένε και αυτό. Ο κύριο Μάρδα είπε και κάτι άλλο, ετοιμάσου, ε, αν θε να επενδύσει ή αν θε να ξανυθεί να κάνει αγορέ, να νιώσει καλύτερα, κάνε λίγο υπόλοιπη. Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα. Θα τα κάνω όλα αυτά. Ναι, ναι. Σε λίγο ε, θα μειωθούν και οι φόροι. Από τη στιγμή που ανακάμπτεται η ελληνική οικονομία, ε, καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι φόροι θα απαλληλθούν. Δηλαδή είναι φόροι για την βραχυχρόνια περίοδο, δεν είναι κάτι το οποίο θα παραμείνει στη χώρα. Πότε δηλαδή και. Από τη στιγμή κατά την οποία του χρόνου έχουμε μία αύξηση τη συνολική παραγωγή κατά 1,5-1,7% και αυτή η αυξητική πορεία συνεχίσει, είναι εύλογο ότι θα μπει μία διαδικασία απάλυσης των φόρων, όπω γίνεται σε όλο τον πλανήτη, όπω γίνεται σε όλε τι χώρε. Οι οποίε περνούν τέτοιε περιόδου Δεν είναι φόροι που μονιμοποιούνται και αυτοί εδώ δεν πρόκειται να σηκωθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Κατάλαβε. Οι φόροι θα μειωθούν χρόνο. χρόνου. Καταχέν... Που θα πάμε καλά και είναι δεδομένο. Φαίνεται άλλωστε ότι θα Υποθέτω πάμε καλά. Υποθέτω, εγγυάται ο Υπουργό ότι δεν θα σηκωθούν οι φόροι άλλο. Όχι. Το λέει. Αν το λέει, δεν θα σηκωθούν. Θα, Βρε, θα μειωθούν οι φόροι. Θα απαλύνουμε τι επιπτώσει. Δεν θυμάσαι, υπολογεί ο στο χαράτσι είναι προσωρινό. Έρχεται mm. για λίγο το χαράτσι ναι, ναι. Ο οποίο ο, ο, ο ίδιο Βενιζέλο, τσιπροειδό και αυτό παλιότερα, ναι. είχε πει ότι είχε πει το Χαράτζη τη δει ότι είναι αντισυνταγματικό. Ότι Και ο... το βάλε ο Βενιζέλος το βάλε, όχι Όλοι αυτοί του, του Βενιζέλου συμπεριλαμβανομένου είναι προφήτε προ Τσίπρα. Ναι. Ήρθε και ο Τσίπρα μετά που είπε θα το καταργήσει τελείω τον έμφυα, τον εφάρμοσε, τον σε παραμένει εκεί κανονικά. Έτσι λοιπόν με την ίδια, τα ίδια αρχαία και την ίδια αξιοπιστία, γιατί δεν Α, είναι μόνο ο Κυριάκο αξιοπιστή, και ο, ο Μάρκο, βέβαια. βέβαια. Μα διαβεβαίωσε και οπότε το ξέρετε, κάνε την υπομονή ένα χρόνο, από του χρόνου κανονίστε. Ο ουρανό θα γίνει πιο γαλανός Ναι. Απαντώντα αυτό που είπε, ότι κάνουν την πορεία, πώ το είπε, ομόνια συγκρουφίξ, λέει εδώ ένα, Ταβάρη τη καλημέρα. Προτιμώ να κάνω τη διαδρομή που είπε και το μέτωπό μου να κοιτάζει τον ήλιο. Ούτε αντιληπτικά θα βάλουν. Αυτό κατάλαβε. Έναννοχο. Τι θα καταλάβανε, Πάει ε, και παραπέρα το μυαλό σου. Τέλο πάντων. Με τι δείκτη προστασία. Ένα πεντάρι <laughs> να το μην έχει. <laughs> Πού θα πα, βάλε κάτι, μια υλική προστασία, σαν τα αυτοκίνητα, κάτι. Δεν, το αντιλιακό έχει φορολογηθεί. Δεν μπορεί να μην. Δεν μπορεί να μην. Δεν μπορεί δεν να είναι είναι λάθο να μην. Έχει πάει ανάλογα με του δείκτε προστασία. Ο ήλιο. Δεν δίνουμε ιδέε τώρα. Ο ήλιο έχει φορολογηθεί. Όχι, είχε ότι ο ήλιο και τσίπουρο είναι τσάμπα. Το είχε πει. Όταν έχει πάει ο Μπούτα και το είχε Το τσίπρο δεν είμαι σίγουρο ακόμα. Δεν το έχω κοιτάξει. Μπράβο, ναι το έχουν πάρει και αυτό. Ε, το είναι ο ήλιο επικίνδυνο. Είναι, είναι. Είναι, θα... είναι ένα πολιτικό τραγούδι αυτό. Είναι, είναι και, πολιτικό και τραγούδι. οικολογικό και πολιτικό τραγούδι γιατί λέει κάτι για πολιτικού που έχουν κάνει την πατρίδα μα κάποτε. Τα λέει και από τότε. Τα ξεπουλάνε όπω στην ναι. πατρίδα μα. Τα έχει πει η την Γαρμπή αλλά τη φάγανε τα συμφέροντα και αυτήν και τα κατεστημένα από σ' αρχά. Ποια συμφέροντα. Δεν ξέρω Πραμπό και ποια κατεστημένα. Τέλο πάντων. Ποια συμφέροντα. Τη φάγανε. Τη φάγανε. δεν φάγει το Ναι, αλλά λέμε συνήθω τέτοιε αυτά. Ναι, τα λέμε. Θα πάμε σε. Θε κάτι, γιατί βλέπω ότι. Όχι, δεν με νοιάζει. Η... Το κρατάω, δεν είμαι από αυτού που τα κρατάνε. Ότι είχε να πει κάτι. Και... Με αγωνία περιμένουμε. Ναι, καλά κάνετε. Εδώ, Ελληνοφρένεια. Εδώ όμω. Περιμένουμε και τον Αλέξη Τσίπρα, θα μιλήσει. Α, σήμερα. έχουμε καλεσμένο νόμισμα. Όχι, όχι, όχι. όχι. Αυτέ οι εκπλήξει μου κάτι να έχουν. Πάνε εποχέ που έρχονταν ο Αλέξη στην Ελληνοφρένεια. Δύο φορέ τον έχουμε φιλοξενήσει. Ήταν αγνό παιδί και εμεί δεν είχαμε φανταστεί. Δεν περνούσε από το μυαλό μα ότι θα είχε τέτοια εξέλιξη. Όχι. <σίλω> θα το πνίγαμε στην κούνια εκεί, μόλι οι στο του τον τονίσανε. Το μέσα. πιστέψαμε τότε, να πω ότι δεν, δεν το πιστέψαμε ποτέ. Όχι, όχι, δεν πιστεύω. Μιλά τον εαυτό σου, εντάξει. Ναι, ναι, Εμένα δεν πιστεύω. Εσένα δεν δεύτερηκε πολύ. Εσύ εδώ σε επίθεση ο Κούλη, Όχι, ο Κούλη δεν με επίθε. Είναι αξιόπιστο. Είναι αξιόπιστο. Δεν με επίθε. Καρτόπισινή. Λοιπόν, θα μιλήσει σήμερα με θέμα. Το καραγγιουζουλίκ δεν έχει όριο. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Η δίκαιη ανάπτυξη. Ναι. ότι θα υπάρχει ανάπτυξη. Και θα είναι δίκαιη. Εδώ υπάρχει σε νόμο. Με τράπεζε, βιομηχανίε, εφοπλιστέ, μισθό 300 ευρώ, χωρί συλλογικέ συμβάσει, χωρί υγεία, παιδεία, η ανάπτυξη που θα έρθει θα είναι δίκαιη. Αν αυτό. η ανάπτυξη υπάρχει πλέον σε νόμο, τι ψάχνει πια. Άμα υπάρχει νόμο. Τέλο, υπάρχει νόμο, θα έρθει ανάπτυξη. Έχει δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, Κατάργητο λε. <ου> Χρειάστηκε νόμο για να έρθει ανάπτυξη. Άμα έρχεται ανάπτυξη, δεν θέλει νόμο, δεν θέλει κόσμο. Μα δεν, ανάπτυξη, δεν φέρνει, φέρνει ανάπτυξη για κάποιου. Δεν φέρνει ανάπτυξη για το σύνολο του κόσμου. Γι' αυτό υπάρχουν αυτοί οι νόμοι, για να ρυθμίζουν την ανάπτυξη. Οι νόμοι είναι τροχονόμοι, δεν είναι νόμοι. Ψ. Και με αυτό το βαθιστόχαστο, κοινές και Και ίσως. με την εκτέλεση την πιο έτσι, διαφορετική από τον Κώστα Θωμαίδη του ατσάλινου τείχους που ξεκινήσαμε. Πάμε στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Γεια σας.